Στο Ματοματρό και του εμπνεύμα του. Βασικά που νηρά και το πλήμα και τα πάντα πληγωνισμό και ζωή και σκίνηση ανήκει και καθαρισμό να και σώσον, Καλησπέρα. Λοιπόν. Τι προηγούμενε τι δύο δηλαδή που περάσαμε είχαμε αναφερθεί στο πρόβλημα της καινοδοξίας. Ε, είπαμε αρκετά πράγματα. Αν χρειαστεί θα πούμε και άλλα. Αυτό όμω που είδαμε εδώ είναι ότι με την καινοδοξία συνδέονται και άλλες καταστάσεις τις οποίες θεωρούμε πως είναι σημαντικό να τις δούμε γιατί επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζουν τη ζωή μας και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Οι γέροντες που μας τα λένε εδώ είναι σοφοί. Διαβάζοντας τα το πρωί διαπίστωσα πως αυτοί μέσα απ' την πνευματική τους πορεία και διαδρομή με τη χάρη του Θεού mm -hmm. απέκτησαν τέτοια σοφία που μπορούν να ακτινογραφούν την ψυχή του ανθρώπου και μια ακτινογραφήση η οποία έχει διαχρονική αξία και να, πολλά μπορεί να σημαίνουν και για εμάς. Καταρχήν, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ε, χωρίς να υπάρξει μια διάθεση να μιλούμε διαρκώς για την αμαρτία ή να τρομάζουμε με την αμαρτία και να αποπροσυνατολιζόμαστε από τη σχέση μας με τον Θεό σίγουρα η αμαρτία είναι ένας χωρισμός, είναι ο χωρισμός από τον Θεό και η μετάνοια είναι επιστροφή προς τον Θεό και χωρίς, κα... χωρίς να θέλουμε να δηλώσουμε μια φοβία για την αμαρτία αλλά περισσότερο για να φανεί η ασθένεια από την οποία πάσχουμε επισημενονται κάποια πράγματα. Και θεωρούμε ότι ένα από τα μεγάλα δώρα του Θεού ένα από τα, από τα στοιχεία που μας εμπνέει το Άγιο Πνεύμα είναι η αίσθηση και η γνώση των αμαρτίων Όχι για να φοβηθούμε, όχι για να ενοχοποιηθούμε αλλά για να θεραπευτούμε. Και εάν πάυσει το Άγιο Πνεύμα να δείχνει τα χάλια μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν έχουμε ελπίδες. Αν το Άγιο Πνεύμα δείχνει τα χάλια μας όχι για να τρομάξουμε, αλλά για να χαρούμε. Κοιτάξτε, εάν είμαστε αμαρτωλοί και τρομάζουμε, αυτό είναι δαιμονικό. Εάν είμαστε αμαρτωλοί και χαιρόμαστε, αυτό είναι του Θεού. Γιατί μαθαίνουμε λέμε το ημαρτών και να στρεφόμαστε στον Θεό και να ζητούμε την αγάπη Του. Συνεπώς το Άγιο Πνεύμα μας εμπνέ και μας δείχνει τα λάθη μας όχι για να τρομάζουμε, όχι για να σφίγγεται εσωτερικά η ψυχή μας αλλά για να μπορούμε να αφαιθούμε και να εμπιστευτούμε το έλεος του Θεού. Να αφαιθούμε στο έλεος του Θεού και να εμπιστευτούμε το έλεος του Θεού. Μόνο με αυτή την έννοια μπορούν να υποθούν αυτά και μόνο με αυτή την έννοια έχουν αξία θεραπευτική. Θα δούμε, λοιπόν, κάποια πράγματα, κάποια, κάποια λόγια εδώ των ασκητών μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και όπως είπαμε και πριν, είναι, έχουν άμεση έχουν σχέση με την άμε, άμεση καθημερινή μας πράξη, αλλά και με την ε, ζωή μας. Λοιπόν, λέει εδώ ο Αβάς Ισαΐας η απλότης του χαρακτήρως και το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαίων αγιάζουν την καρδιά του ανθρώπου και την καθιστούν απρόσβλητον από τον διάβολο. Η απλότητα λοιπόν και να μην θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαίων. Εμείς αγωνιούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε σπουδαίοι και στον εαυτό μας και στους άλλους. Ο άνθρωπος ο οποίο αγωνιά να αποδείξει τη σπουδαιότητά του δείχνει την έλλειψή του. Δείχνει την μειονεξία του. Δείχνει την αρρώστια του. Και αυτή η αρρώστια ε, ονομάζεται έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Αυτή η αρρώστια λέγεται χωρισμός από τον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν είναι χωρισμένος από τον Θεό και εμπιστεύεται την αγάπη του έχει δύναμη. Έχει, είναι δοξασμένο. Δηλαδή νιώθει την δόξα του Θεού να τον περιβάλλει, να τον ενδύει. Εμείς όταν δεν έχουμε τη δόξα του Θεού να μα ενδύει, που είναι η αγάπη του, ποιο είναι το κάφημα του παιδιού, η αγάπη του πατέρα του, τη μάνα του. Ποιο είναι το κάφημα του, ε, του εραστή, η αγάπη του, ε, του συντρόφου του. Αυτό είναι το κάφημα του. Λοιπόν, το κάφημα για μα και η δύναμή μα είναι η αγάπη του Θεού ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτό το κάφημα, δεν έχει αυτή τη δόξα, δεν είναι δεδειμένο με αυτή τη βεβαιότητα της αγαπης του Θεού, είναι σε ανθρωπος άνθρωπο που αγωνιά να αποδείξει ότι είναι σπουδαίο. Ο ανθρωπος ο οποιος νιώθει τη μειονεξία του, αυτό προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι σπουδαίο. Μια κοπέλα που δεν έχει σύντροφο. Γιατί λέμε κοπέλα τώρα. Εντάξει, και ένα που δεν έχει σύντροφο και νιώθει έτσι μία έλλειψη σε σχέση με τους άλλους επειδή δεν βεβαιώνεται η σπουδαιότητα και η αξία από την ενδιαφέρον κάποιον ανθρώπου προσπαθεί να το παίξει σπουδαίως όταν λοιπόν δεν βεβαιώνεται η καρδιά μας από την αγάπη και τον ενδιαφέρον του Θεού προσπαθούμε εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε σπουδαίοι αυτή λοιπόν η υπαρξιακή κενότητα αυτή, αυτός ο υπαρξιακός μετεορισμός ε, μας κάνει ε, να προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε σπουδαίοι. Η απλότης του χαρακτήρως λοιπόν, η απλότης. ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη βεβαιότητα, έχει μια άνεση, έχει μια απλότητα, δεν έχει πονηριά στην καρδιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στραμμένος προς τον Θεό, ε, αυτό που του γενάσαν μια εμπειρία είναι η αδυναμία να είναι ψεύτης. Το πρώτο στοιχείο του ανθρώπου που έχει γνήσια σχέση με τον Θεό είναι να μην μπορεί να είναι ψεύτης, να μην μπορεί να είναι υποκριτής. Αυτό που είναι να δείχνει. Αυτό σημαίνει απλότητα. Αυτό που είμαι βγάζω. Ο άνθρωπος που έχει σχέση καθαρή σχέση με τον Θεό και δεν είναι για έναν αγιασμένο, ένα αγιασμένο άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί τα ε, λάθη του, τα απάθη του και έχει ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο. Αυτό που έχει ω άμεσο αποτέλεσμα είναι η ενότητα. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο έχει μια κεραιότητα, έχει μια συνοχή. Δεν είναι διασπασμένο, δεν είναι κομματιασμένος, δεν είναι σχιζοφρένης, δεν είναι σχιζοειδή. Αποκτά μέσα σε αυτή την αναφορά μια ενότητα. Όπω ένα άνθρωπο που ψάχνει ένα σύντροφο και δείχνει ενδιαφέρον σε πολλού ανθρώπου για να βρει σύντροφου, είναι διασπασμένο από εδώ και από εκεί, μόλι βρει τον αγαπημένο ή την αγαπημένη του, έχει μια ενότητα. Έχει μια αναφορά συγκεκριμένη. Και μέσα σε αυτή τη βιβαιότητα του αστήματος και μια απλότητα. Αυτό που νιώθει εκφράζει. Δεν έχει δυνατότητα υποκρισίας. Λοιπόν, η απλότη του χαρακτήρους και το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαίον αγιάζουν την καρδιά του ανθρώπου και αντικαθιστούν να πρόσβλοι τον αβό τον διάβολο. Γιατί ο διάβολος βρίσκει και κάνει. Δεν μπορεί να αδειάσει η ελευθερία μας. Και τι βρίσκει και κάνει όταν είμαστε εμείς ζαλισμένοι στην κενοδοξία μας, την ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι κάποιοι είμαστε. Αυτό καταρρίπτει την απλότητα. Ο κενοδόξιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι απλός. Εφευρίσκει τρόπους να αποδεικνύεται. Εφευρίσκει τρόπους να τον θαυμάζουν οι άλλοι άνθρωποι. Εφευρίσκει τρόπους να επιβραβεύεται. Σε σημείο που να αγνοεί και να περιφρονεί τι πραγματικέ του ανάγκες. Αν πούμε ότι είναι πνευματικό πρόβλημα η κενοδοξία, είναι και ψυχικό. Γιατί και ψυχολογικά πάσχει ο άνθρωπο. όταν να να αποδείξει κάτι, σίγουρα δεν θα εκδηλώνει αυτό που είσαι. Και έχει δύο εαυτούς, ένα ο οποίο είναι για σένα και ένα που είναι για τον κόσμο. Χάνεται λοιπόν η απλότητα, η ενότητα και η υγεία του ανθρώπου. Προκειμένου λοιπόν να σε. Και όταν λοιπόν δεν είσαι αληθινό, δηλαδή έχει δύο άνθρωπου, τρει και πέντε και δέκα, βρίσκει χώρο διάβολο να βγάζει ανά πάσα στιγμή έναν εαυτό και να δουλεύει και εμά και τον κόσμο. Και έτσι ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο ψέμα και στα πάθη. Όποιος περιπατεί μαζί με τον αδελφόν του, συνεχίζει ο Αβάς Ισαΐας, και έχει πονηρίες στην καρδία του εναντίον του, δεν θα φύγει ποτέ η λύπη από την ψυχή του. Με, δηλαδή με κάποιο, κάποια σχέση με κάποιον άνθρωπο. Και δεν έχω... Ε, δεν έχω απλότητα και αληθι... δια... αληθινότητα στις σχέσεις μου γιατί μεθοδε... έχω κάποιο... κάτι στο μυαλό μου συγκεκριμένο που στοχεύω σε κάτι και με μία μεθόδευση. Λοιπόν, σκέφτομαι πώς είναι ο, ο συγγερνός άνθρωπος, πώς λειτουργεί, τι του αρέσει, τι του ενοχωρεί τι σκοπεύω να κερδίσω από αυτόν τον άνθρωπο και είμαι μαζί του. Αυτό γεννά την ψεύτικη συμπεριφορά. Αυτό το πράγμα λοιπόν, γεννά την πονηρία. Και οπότε δεν έχω μια καθαρή συμπεριφορά. Παίζω ένα παιχνίδι. Είμαι θεατρίνος στη σχέση μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν θα με αφήσει ποτέ να ελευθερωθώ από τη λύπη. Πάντα θα υπάρχει λύπη στην καρδιά μου. Δεν θα έχω ανάπαυση. Πάντα θα έχω ταραχή. Πάντα θα έχω έναν φόβο. Δεν θα ησυχάζω. Λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει πονηρία με τον αδελφόν του δεν θα του, δεν, θα, δεν θα τον αφήσει ποτέ, λέει, η λύπη από την ψυχή. Όποιος και μετά το εξ, το δικαιώπωλει ο Βασίς Αγίας και λέει όποιος άλλα λαλεί δια των χελαίων και άλλα πονηρά πράγματα στάνει στην καρδιά του οτιδήποτε κάμνη είναι μάτιον και δεν έχει αξία. Λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι απλά πράγματα. Ξομολογούμε εκείνον, όκανε προσεύγει και τελείωσε. Η χριστιανική ζωή δεν έχει να κάνει με μια εξωτερική έκφραση συμπεριφοράς Έχει να κάνει με πολύ σημαντικότερα πράγματα που παίζονται μέσα στην καρδιά μας Ο Κύριος δεν κοιτάει τι εξωτερικές πράξεις θα δούμε και παρακάτω κάπου αλλού Αλλά κοιτάει η καρδιά μας Τι έχει μέσα της Λέει δόηση ο Κύριος κατά την καρδία σου Τι υπάρχει μέσα μας έτσι, λέει εδώ, βλέπουμε εδώ αβάσεις Ισαΐας, μπαίνει βαθύτερα στην καρδιά μας και λέει αυτά θα μπορούσε να τα περιγράψει και ένας ψυχαναλυτής, αλλά χωρίς βάσεις πνευματικές, όπως λέει αβάσεις Ισαΐας. Και λέει λοιπόν όποιο άλλα λέει με τα χείλη του και άλλα πονηρά πράγματα έσθεν στην καρδιά του ότι κάνει μάτιον και δεν έχει αξία. Δηλαδή, έχω μια σχέση, φιλική, μέσα σε ένα επίπεδο διαπροσωπικής επικοινωνίας. Και ενώ άλλα αισθάνεται η καρδιά μου, έχει άλλα αισθήματα, άλλα λέω γιατί θέλω να παγιδεύσω αυτή τη σχέση, να ελέγξω αυτή τη σχέση, να κυριαρχήσω αυτή τη σχέση και κάτι να επιτύχω. Από εκεί και πέρα λέω αβασές, ό,τι και αν κάνεις δεν έχει καμία αξία, είναι χαμένο. Είναι μεγάλο κομμάτι, αλλά αληθινή, γιατί είναι χαμένο. Και είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, τι προσευχεί να κάνει, τι σχέση να έχει με τον Θεό. Και τι, τι μπορεί να καταλάβει τι το συμβαίνει μέσα του συμβαίνει του, Πολλέ φορέ ξεγελιόμαστε και εμεί οι ίδιοι και πιστεύουμε αυτά που λέμε και απορρίπτουμε αυτά που αισθανόμαστε. Αυτός είναι ένας κανόνας ζωής. Εδώ, απλου, απλου, πιο απλά να το πούμε. Εδώ, πάει άλλο να εξομολογηθεί και σου λέει: Ο παπά είναι άγριος, ο παπά είναι απότομο, ο παπά έχει ιδιοτροπίε. Λοιπόν. Οπότε δεν θα, θα τα πούμε όπω. θα τον ησυχάσουμε, είναι και λίγο νευρικό. Θα τα πούμε έτσι όπω να μείνουν χλίσει, ενώ άλλα έχουμε στην καρδιά μα, τα λέμε με σάλτσε, κάπω διαφορετικά. Ή κάποια τα αποκρύβει, λέμε αυτό δεν είναι σημαντικό, για εξομολόγηση είναι αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι, μπορεί να μην είναι για εξομολόγηση, αλλά η πονεριά σου είναι για εξομολόγηση. Αυτό το ίδιο ναι, μπορεί να μην είναι για εξομολόγηση. Αλλά η πονεριά το να φοβάσει να εκτεθεί το να κρατάς ένα κομμάτι του εαυτού σου για σένα για να το ελέγχει εσύ ο ίδιος σημαίνει κάτι. εντάξει κράτα το για σένα αλλά δείξ το κιόλας πες θέλω κάτι να κρατήσω για μένα το, αυτό λοιπόν το άλλο να λέμε και άλλο να αισθανόμαστε είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό θα βγει παντού και στην προσευχή μας Άλλα λοιπόν λέμε άλλες αισθανόμαστε λέμε σε πιστεύω δεν τον πιστεύω ενώ Θεέ μου, λέω να γεννήσει το Θεό λοιπόν σου μακάρι να μην γίνει να Όπω κάποιο μου έλεγε, συζητούσα προχθέ, είναι ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και έλεγε, Θεέ μου, άκουσε με, θέλω αυτό. Και μετά μου λέει, Α γίνει το θέλημά του. Αλλά το θέλημά του α ταιριάζει και με το δικό μου. Και μου λέει μετά, Ο Θεό δεν μα ακούει. Άκουσα, λέει κάπου που έλεγε, αγιορήτη, υπόλοιπε, ο Θεό δεν είναι κοφό, θα ακούσει. Και λέει, πάτερ μου, εσύ που είσαι και παπά, και είσαι καλά με το Θεό, Μήπω είκα καμιά οτίτιδα εκεί πάνω και δεν με ακούει. Λοιπόν, είναι ακριβώς γιατί θέλουμε να γίνει το θέλημά μας. Όσο προσπαθούμε, λοιπόν, να... Όσο, όσο, προσπα, όσο, μπορού, όσο προσπαθούμε, όσο ασκούμεθα στο να ταιριάξει... Η καρδιά μας με τα λόγια μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όχι μόνο πνευματική και ψυχική υγεία φέρει. Να προσπαθούμε όσο μπορούμε... Να ταιριάξουμε τα αισθήματα, τα βιώματα της καρδιά μας με τα λόγια μας. Κάποιος βεβαίω θα πει, ναι εγώ τώρα έχω τέτοιο θυμό για τον άλλο. Αν το μιλήσω άσχημα, αυτό λέτε. Δεν το λέμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει ένα θυμό και μια αρνητικότητα για κάποιον. Να μιλήσει έτσι εφόσον πραγματικά έτσι θέλει να είναι και δεν είναι ένα πάθο που θέλει να το πολεμήσει. Δηλαδή... Μέσα από κάποιο γεγονός μου, μου βγαίνει μία αρνητικότητα για κάποιο, μία ένταση, ένας θυμός. Όμως να ρωτήσω το βαθύτερο είναι μου θέλω ενότητα και φιλία και ειρήνη με τον άλλον. Αν θέλω τότε θα πολεμήσω αυτό το, το πάθος της καρδιάς μου. Και θα το εκφράσω στον Θεό να ζήτησε το έλεος του για να μου θεραπεύσει το πάθος της καρδιάς και τότε να ομιλήσω. Αν όμω το βαθύτερο μου είναι θέλει τον χωρισμό και τη σύγκριση με τον άλλο είμαι ελεύθερος να το εκφράσω αλλιώς να μην αλλά είναι αυτό που βαθύτερα θέλω κάποιοι για παράδειγμα λέει μα πάτε μου θέλω να μαρτίσω Να μαρτίσω Εάν βαθύτερο όντω θέλει να μαρτίσεις και αν αυτό πραγματικά σε ικανοποιεί κάντο Αν όμω δεν είναι αυτό αλλά είναι η που έχω προ το κακό και το βαθύτερο, η βαθύτερη μου ελευθερία θέλει το σωστό, θέλει το πρέπον, θέλει αυτό που συμφωνεί με την αγάπη του Θεού, τότε θα πολεμήσει το πάθος μου. Και τα λόγια μου, για να είναι αληθινά θα πω, αυτό που λέει Απόσταλος Παύλος, «Ο μισό του το πράσο, νιώθω έτερο νόμο της μελεσή μου, δηλαδή, δεν θέλω να το κάνω, αλλά το κάνω, θέω μου, ελεησέ με». Αυτό είναι μια αλήθεια, που εκφράζει αυτό που η καρδιά μου υφίσταται. Όσο λοιπόν, όμως, χωρίζουμε τα λόγια μα από τα βήματα τη καρδιά μα, δημιουργεί ένα μεγάλο πέρδημα μέσα μα αλλά και στι σχέσει μα. Όταν λοιπόν η γυναίκα μου θα μου πει, επειδή έχει ένα σχεδιασμό να επιτύχει κάτι, άλλο αυ αυτό που πραγματικά αισθάνεται, δεν θα συνοηθούμε ποτέ. Και γιατί λέω η γυναίκα μου, γιατί γυναίκα είναι πιο επιτήδια σε αυτό, ο δεν είναι πιο τούβλο. Το πετάει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η γυναίκα λοιπόν έχει σχεδιασμό. Το κάνουμε έτσι, το αλλιώ, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ναι, αλλά ω ένα σημείο και αυτό. Γιατί μετά, εφόσον υπάρξει μια τέτοιου απόσταση από αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε, αυτό θα βγει στη σχέση. Και θα χαθεί κάθε δυνατότητα εννοήσεις και επικοινωνίας. Συνεχίζει λοιπόν ο Αβάς και λέει «Πρόσεξε να μην προσκοληθείς εις έναν τιούτον για να μην μολυνθεί από αυτό το δηλητήριο του ψυχικός ακαθάρτου». Ψυχικός ακάθαρτος είναι ο Ξέρετε εμείς νομίζουμε πως είναι κάποια ηθικά παραπτώματα. Η ψυχή καθαρσία. ψυχή καθαρσία είναι πονηρία της καρδίας, η απώλεια της απλότητος. Όταν εμείς μέσα μας έχουμε χίλιους διολογισμούς για τον άλλον και βγάζουμε άλλο πρόσωπο. Αυτό, συγχωρέστε με, είναι μεγάλη αρρώστια. Και πνευματικά δεν μπορεί να προχωρήσει ο τέτοιο άνθρωπος, ό,τι και κάνει αν κάνει ανόφελο. Δηλαδή, πες ότι είναι φιλανθρωπο, κάνει ελεημοσ Ευλογημένο να είναι. Είναι ανώφελο όμω αν δεν είμαι ειλικρινή με τον άλλον άνθρωπο. Αν δεν έχω απλότητα να εκφράσω τη σκέψη μου. Αδελφέ μου, έλα εδώ. Έλα να συζητήσω. Σε θέλω κάτι να σου πω. Έχω αυτόν τον λογισμό. Με στέλνω χώρι σε κάτι. Κάτι με ενόχλησε. Κάτι με προβλημάτισε. Έλα σε παράπονο εξηγήσει. Μήπω κάνω και λάθο. Μία στάση ανδρεία, καθαρή είναι αυτή. Η άλλοι. τι κάνει, πώ είσαι. Πώ περνά, πολύ σε σκέφτομαι. Θέλω να είσαι καλά. Είσαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά οι λογισμοί μέσα λέει: ξέρω ποιο είσαι. Αχ, αχ, αχ. <laughs> Αυτό είναι η πονηρία. Αυτό ο άνθρωπο πώ μπορεί να έχει καθαρή σχέση με τον Θεό, Είναι δυνατόν. Μα γιατί δεν έχει, Γιατί ο άλλο είναι ένα κομμάτι του Θεού που είναι απέναντί του. Είναι η εικόνα του Θεού. Αν με την εικόνα του Θεού δεν έχω καθαρή σχέση, πώ μπορεί να έχω καθαρή σχέση με τον Θεό. Και αυτά όταν ένα-ένα μαζεύονται, στο χάνουμε τον μπούσουλά μα κι εμεί ήδη. Χάνεται η υγεία μας. Λοιπόν αυτό ονομάζεται ψυχική καθαρσία. Κάμε συντροφιά με τους αθώους για να επικοινωνήσει με τη δόξα αυτών και με την των. Μην πονηρευθείς εναντίον ουδενός ανθρώπου ή αν να μην χάσουν την αξίαν των οι πνευματικοί σου κόποι. Όποτε ώρα που το λέει. Η κόπη μας, η πνευματική, μπορεί να χάσει τον μας ο αγώνας εάν έχουμε πονηριά εναντίον οποιοδήποτε ανθρώπων αν πονηρευθεί ο νους μας αν γίνουμε καχύποπτοι. Πολλές φορές προφασιζόμαστε διάφορα πράγματα, όπως ε, «Τι να του πω, δεν θα το αντέξει» «Πεστώ με σωστόν «Ή με, ή με λες, τίποτα» ή θα το σκανδαλίσω ή θα εκθέσω άλλους αυτά είναι οι προφάσεις η δυσκολία μας είναι άλλη δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια ζωντανή καθαρή σχέση η οποία έχει κόστος για μας έχει πόνο για μας και προτυπούμε να αποσιωπούμε την πραγματικότητα να ζούμε σε ένα ψεύτικο επίπλαστο τρόπο ζωής που ονομάζουμε χριστιανικό γιατί το να πω στην άλλο κάτι που είναι ενοχλητικό, αυτό θα μου βγάλει μπελάδε. Μπελάδε συνεννόηση. Μπελάδε μέσα στην καρδιά μου. Θα έχει έναν κόπο, ένα κόστο αυτό το πράγμα. Και προτιμούμε να μην μένουμε σε αυτού μπελάδε. Αλλά μόνιμα είμαστε ολόκληροι ένα μπελά. Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε μια καθαρή σχέση που μπορεί να μα ελευθερώσει και με το Θεό και με του ανθρώπου. Μην λοιπόν πονηρευθεί εναντίον ενό ανθρώπου, αν θέλει να μην χάσουν την αξία των υπνευματική σου κόπη καθάρισε λέει την καρδία σου από όλα στα πονηράς σκέψεις ώστε όλους, όλους να τους βλέπεις με απλότητα και θα ειδεί την ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στην ψυχή σου πω, πω τι λέει εδώ ε. είδατε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι αυτά που μάθαμε στα κατηχητικά δυο πραγματάκια και πόσο γοητευτικά είναι αυτά, και πόσο ο άνθρωπο Θεού έχει πολλή δουλειά μέσα του να κάνει. Και έχει πολλή όμορφια να ψάχνουμε την καρδιά μα με αυτόν τον τρόπο, όχι με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό, ε, ε, νευρωτικό τρόπο, αλλά με έναν χαλαρό, με έναν όμορφο τρόπο να, να δουλεύουμε την καρδιά μα, να ομορφαίνουμε την καρδιά μα. Λοιπόν, λέει εδώ, καθάριστε την καρδιά σου από όλε τι πονηρέ σκέψει. Πονηρέ σκέψει είναι η είναι η καχυποψία, είναι ο κακό λογισμό. Είναι κατακριτικότητα, είναι η είναι η, μηχο... η μηχανοραφία, είναι οι μηθαζεύσεις που έχουμε. Είναι όλοι αυτοί μολυσμοί της καρδιάς. Οι μολυσμοί της καρδιάς δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη. Αυτά είναι λιγότερο μολυσμοί. Γιατί τους βλέπουμε, τους αναγνωρίζουμε, μπορεί να ταπεινωθούμε από αυτού. Οι άλλοι μολυσμοί. Για να το δούμε λοιπόν. Είναι λιγότερο κακό από έναν σαρκικόν. Λογισμών ή από μια σαρκική αμαρτία η καχυποψία είναι λιγότερο κακό όταν κανείς μεθοδεύει τις, τις πράξεις του και τι σκέψεις του για να επιτύχει το συμφέρον του και κάνει διάφορους σχεδιασμούς και μηχανοραφίες και πονηριές είναι λιγότερο κακό από τα αρχικά πάθη υποκρισία για να επιτύχουμε την αναγνώριση των άλλων και να επιβραβευθούμε και να Επικυριαρχήσουμε πάνω από τον άλλο. Δεν συγκρίνονται αυτά ασφαλώς. Το καθένα έχει την δύναμη του στην ψυχή μας. Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι ευλογημένα πράγματα. Και, θέλει, και χρειάζεται να καθαρίσουν την καρδιά μας. Όταν λοιπόν έχουμε μια σχέση και διαπραγματευόμαστε τη σχέση και κάνουμε κάποιες ενέργειες. εμεί λέμε και ενώ έχει μέσα του πρόβλημα ενέργεια... Η ενέργειά μα, η πράξη μα, εμεί δεν θέλουμε να δούμε τα κίνητρα των πράξεων μας, Λέμε αυτό που φαίνεται. Και τι έκανα, λέω. Και αν το υποδείξει κάποιοι, Α, δεν το σκέφτηκα έτσι. Εγώ το έκανα έτσι με πλότητα Ούτε πέρασε από το μυαλό μου. ο πέρασε. <laughs> δεν το πήρε είδηση. Γιατί έγινε συνήθεια. Έγινε κατάσταση η πονηριά μέσα μα. Η καρδιά μα έχει ταυτιστεί με κάποια πράγματα. Έχει γίνει ένα με το είναι μα. Και έτσι είναι και οι ενέργειέ μα. Και εμεί λέμε, Δεν το κάναμε πονηριά. Όχι, με πονηριά γίνονται και χρειάζεται λέει, να το σκαλίσουμε, να δούμε αυτό που κρύβεται πίσω από αυτό το πράγμα. Χωρίς αγωνία, χωρίς άγχος, με απλότητα, με ειρήνη, με πίστη στον Θεό και προσευχή. Και, και κυρίως με αφισβήτηση του εαυτού μας, να μην έχουμε τις βεβαιότητες ότι το, το κάναμε έτσι, σωστά το κάναμε. Να φτιάξουμε κάποια ερωτήματα στον εαυτό μας, όχι με αγωνία και με ενοχικότητα. δεν είναι ικανόλημα αυτό. Να θέτουμε ερωτήματα στον εαυτό μας που να έχουμε διάθεση να τον αμφισβητήσουμε να ζητήσουμε από τον Θεό τον φωτισμό του να καταλάβουμε και να έχουμε διάθεση αγαπητική προς τον άλλον. Ε, τότε θα φωτιστούμε, θα καταλάβουμε, λίγο-λίγο. Αλλά τι κάνουμε, αυτό που είναι σύμπτωμα της εποχή μας είναι ότι βλέπουμε τα πράγματα πολύ επιφανειακά. Ακόμη και η ποινωματικοί μας είναι πολύ επιφανειακή. Και δεν κοιτούμε μέσα μας να δούμε τι συμβαίνει. Πόσε φορέ πίσω από αγαθοεργίε κρύβεται κάτι άλλο αρνητικό και άσχημο. Πόσε φορέ πίσω από ευγένειε, ευγενικέ συμπεριφορές κρύβονται άλλε καταστάσει, εμπαθεί, εμπαθέστατε, οι οποίε μα εμποδίζουν από το να απολαύσουμε την αγάπη του Θεού, οι οποίε μα εμποδίζουν η καρδιά μα να ισορροπήσει, να εξηγιανθεί, να χαρεί μεν από αυτή η καρδιά μα. Τότε η καρδιά μα δεν είναι αναπαυμένη, δεν είναι ειρηνική, κάτι έχει. Δεν είναι δυνατόν να έτσι μου ήρθε. Βρίσκω μια εύκολη δικαιολογία, είμαι κουρασμένο. Πολλά προβλήματα. Φροντίδε. Πού να αναπαυτεί τώρα, έχει ταραχή. Ναι, και αυτά συντελούν σε μια κόποση εσωτερική, ψυχική. Αλλά η ταραχή τη καρδιά μα, η απουσία τη ειρήνη είναι κάτι άλλο. Δεν ζούμε καθαρά. Δεν ζούμε όμορφα. Ζούμε με πονηριές. Δεν έχουμε απλότητα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα δείκτη ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μα. Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν το λέμε για να. Ενοχοποιούμε διαρκώ τον εαυτό μα, αλλά να σεβαστούμε την καρδιά μα. Και να ζητήσουμε από τον Θεό να μα ανοίξει τα μάτια, να δούμε τι γίνεται. Να μην πιστεύουμε πω είμαστε νάρρητοι, χάλια είμαστε. Και αυτό είναι όμορφο να το είμαστε χάλια. Να μην πιστεύουν πω είμαστε σπουδαίοι, να καταλαβαίνουμε τίποτα, είναι, ομορφιά, αυτή είναι χαρά. Γιατί, λέει κάποιο, όσο πιο πολύ μηδενικά καταλάβουμε ότι είμαστε και μπροστά μπει τόσο πιο δυνατοί είμαστε. Η αν είμαστε ένα μηδενικό και βάλουμε μια μονάδα, είναι δέκα. Αν είμαστε χιλιάδε άπειρα μηδενικά και βάλουμε μπροστά τη μονάδα, το μηδενικό μα, την αηδία μα, την παραπέμψουμε, την καταθέσουμε είμαστε μέγιστοι εσωτερικά, σπουδαίοι, σημαντικοί. Μα καθιστά έτσι αγάπη και χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, όσο πιο χάλια νιώσουμε, τόσο πιο, χα... πιο όμορφα είναι τα πράγματα. Η κακία λοιπόν <coughs> του ανθρώπου εναντίον του πλησίον του με το δηλητήριο που χύνει ο σκορπιό στο σώμα του ανθρώπου και το οποίον αφού διατρέξει όλο το σώμα καταστρέφει και την καρδία του. Ακριβώς όπως το δηλητήριο του σκορπιού είναι και η κακία που αισθανόμεθα εναντίον του πλησίων, διότι το δηλητήριο αυτής της κακίας μολύν την ψυχήν και το τρόπος αυτή κινδυνεύει να χαθεί από την πονηρία. Η πονηριά λοιπόν είναι δηλητήριο, μολύνει όλη μας την καρδιά. Πολλέ φορές και αυτή η διπλωματία. Η διπλωματία έχει την καλή τη έκφραση και την κακή τη έκφραση. Δηλαδή, υπάρχει η διπλωματία που θέλει να πει αυτό που αισθάνεσαι στον άλλο με έναν τρόπο που φύγει και είναι πάρα πολύ ευλογημένο αυτό, και υπάρχει η διπλωματία που θέλει να κρυμμεύσω κάτι με πονηριά από τον άλλο για να τον αντιμετωπίσω με τέτοιο τρόπο για να κερδίσω κάτι. Αυτό είναι κακή διπλωματία. Αυτή λοιπόν η διπλωματία είναι μια πονηριά τη καρδιά μα. Που τα συνηθίσουμε έτσι, μπασταρδεύουμε, αλλάζουμε. Πώς τώρα να το πούμε αλλιώς. Τηλα, αλλάζει η μορφή μας. Χάνουμε την επαφή την πραγματική με τον εαυτό μας. Οποιος λοιπόν λυπείται από τους πνευματικούς κόπους του και τα προσπαθίες της ασκήσεώς του για να μην χάσει την αξία των πετά γρήγορα από πάνω του αυτόν τον επικίνδυνο σκορπιό, δηλαδή την πονηρία και την κακία. Όσο πιο απλός γίνεται ο άνθρωπος τόσο πιο κοντά στον Θεό γίνεται. Όσο πιο απλή είναι η του τόσο πιο καθαρύνεται η προσευχή του. Όσο ο άνθρωπος καθαρίζει από οποιοδήποτε λογισμό τόσο πιο πολύ χαίρεται τη ζωή του. Όσο πιο σύνθετη είναι η λογισμή και όσο μας δυναστεύουν όλοι οι λογισμοί γίνεται ο δύο μας αβίωτο. η καρδιά μας στενεύει, πνίγεται δεν χαίρεται. Όσο λοιπόν απο, αποτινάσουμε κάθε λογισμό από την καρδιά μας, τόσο μπορεί και χαιρόμαστε την καρδιά μας. Όσο πιο σύνθετη γίνεται η σκέψη μας, τόσο πιο, πιο πολύ παλαβώνουμε. Χάνουμε την επαφή με την ίδια τη ζωή. Εάν δοκιμάζει λέει φθόνο, δια την πρόοδο του πλησίου, ναι, ανθρώπινες σκέψεις. Τι κάνουμε, ποιο ο υπάρχει που μας ελευθερώσει, λέει άλλο είναι προχωρημένος. Προδεύει. Είναι καλά. Είναι καλύτερα από μας. Είναι πιο επιτυχημένος. Αυτοί οι λογισμοί μπορεί να ταλεπορούν ταλαιπωρούν όλου σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό και να μας ταλαιπωρούν οι λογισμοί σύγκρισης. Παίρνει διάφορες μορφές αυτό. Ζήλιας, φθόνο κλπ. Τι μπορούμε να σκεφτόμαστε οι Λεβασίες ότι όλοι είμαστε μέλη του Χριστού και ότι τόσο η τιμή Όσο και η κατεσχήνη του πλησίον είναι τιμή και η κατεσχήνη όλων ημών. Με τη σκέψη αυτήν ασφαλώς θα αναπαυθείς. Εδώ είναι μια κοσμοθεωρία. Τελείως αντίθετη με την κοσμοθεωρία του κόσμου. Ο κόσμος λέει το άτομό μου, το συμφέρον, μου, ο εαυτό μου, εγώ να είμαι καλά, εγώ να σωθώ. Και αυτή η νοτροπία του κόσμου έχει μπει και στην εκκλησία που μιλάει για παράδεισο δικών μου. Για παράδειγμα των ατομικών, για ατομική σωτηρία Και αυτό είναι προσβολή του εκκλησιαστικού γεγονότο. Που ο εκκλησιαστικό γεγονό δεν είναι το χράφια που πουλούμε και ανταλλάσσουμε με κόπεδα. Ούτε η εκκλησιαστική μα μπορεί να είναι και μακριά με τον δρόμο του Θεού, ή μπορεί να είναι και άγιοι. Αλλά εκκλησιαστικό γεγονό είναι η ζωή μου να είναι η ζωή όλων. Και η ζωή όλων να είναι και η ζωή δική μου. Και η αμαρτία δική μου να είναι και αμαρτία όλων. Και η αμαρτία όλων του κόσμου να είναι και δική μου. Η άσκηση δική μου να περιλαμβάνει την άσκηση και τον πόνο όλου του κόσμου. Και ο πόνο όλου του κόσμου γίνεται και δικό μου πόνο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό το πράγμα λοιπόν γίνεται μια εσωτερική ελευθερία και ενότητα. Και αυτό ελκύει τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν δούμε έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση. Είμαστε ένα όλοι. Και δεν μπορώ να πω άλλο είναι καλύτερος από εμένα και με θλίβει. Χαίρομαι που είναι καλύτερο γιατί μετέχω αυτό και εγώ. Δεν μπορώ να πω αυτό εγώ ότι δεν κάνω κάτι στραβού που κάνει ο άλλος. Αλλά δεν είναι να πάμε γιατί το στραβό του άλλου αγγίζει και εμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δουλέψουμε. Είναι ένας άλλος πνευματικός λόγο. λόγος. Πάλι θα σε επαναλάβουμε πως η πνευματική ζωή είναι τα δύο-τρία πράγματα που μάθαμε. Είναι αυτοί, αυτός ο λόγος των πατέρων μας που μέσα στην εσωτερική ησυχία και έρευνα του εαυτού τους δια της χάρης του Θεού και τη μετανοίας βγάλαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν η ζωή μας καθορίζεται από αυτό το ήθος Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε Όχι αν είμαστε καλά παιδάκια, άλλη ιστορία αυτή Αν είμαστε καλά παιδάκια είμαστε χαμένα παιδάκια Αλλά αν καθορίζεται η ζωή μας από αυτό το ήθος Και δεν κομματιάζει η καρδιά μας Καταρχή μήπως με... μέχρι εδώ θέλετε να πείτε κάτι Να ρωτήσετε κάτι Εφήθε να σα δει οδηγού πάνω, αν υπάρχει περίπτωση η λικρίνη αλλά και Αν θέλετε να πω, κάποιος, σας πω το παράδειγμα. Κατάλαβα. Θέλεις να πεις αν η έχει. Ε, αν υπάρχει το η ναι. Κοίταξε, ε, ε, Κώστα. Κώστα. Όταν ακούει κανεί τη λέξη σημαίνει αυτό που αισθάνομαι να το πω. Έτσι, ναι και να με με τον άλλο. Αυτό φαινόμενικά είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλλά λες τώρα, η ειλικρίνεια δεν είναι μόνο αυτό που είδα, σκέφτηκα και θα το πω στον άλλο. Η ειλικρίνεια ξυνάμπτει η καρδιά μας. Δηλαδή είναι ειλικρινή η αγάπη μου. Πρώτα θα ρωτήσω στην καρδιά μου αν είναι ειλικρινής. Ως προς τα αισθήματα για τον άλλο. Αν η καρδιά μου ειλικρινώς αγαπά τον άλλον. Ή αδιαφορία, έχει τρει δυνατότητες για τον άλλο η καρδιά μου. Ή αδιαφορία, ή αγάπη, ή περιφρόνηση και κακία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να δω τι ακριβώς υπάρχει στην καρδιά μου. Αν στην καρδιά μου υπάρχει ειλικρινής αγάπη, η ειλικρίνεια θα βγει αυτό που έχει η καρδιά μου. Δηλαδή, πρέπει να, βγει, να βγουν ειλικρινώς, καθαρά, τα αβιώματα τη καρδιά μου. Και δεν έχει σημασία το τι τη λέω, αλλά τι βγαίνει. Αν το θέμα είναι να εκφράσω και να εκδηλώσω αυτό, πραγματικά έχει η καρδιά μου Αν λοιπόν η καρδιά μου έχει αγάπη, πρέπει να βγάλω αγάπη Και μπορεί αυτό να μην βγαίνει με έναν άγαρπο τρόπο Να βγαίνει το ίδιο συνέστημα, τα ίδια πράγματα με έναν τρόπο διακριτικό Αυτό που είπαμε καλή διπλωματία Επομένως πολλέ φορές πίσω από την ειλικρίνεια κρύβεται η αγένεια, η αγαρποσύνη, η προσβλητικότητα γιατί κρύβει κάτι άλλο η καρδιά μου, η διάθεση να προσβάλλω τον άλλο, να τον υποβαθμίσω ή να τον περιφρονίσω, ή να διώξω και από πάνω κάποιο βάρος Δηλαδή, το, το, το, να, αν είναι ένα ζευγάρι, αν πω εγώ ότι σκέφτηκα κάτι κακό αυτό. Το... Να σου το πω διαφορετικά. Είσαι περπατά δρόμο και βλέπει ο φίλο σου με μια άλλη γυναίκα που είναι παντρεμένο. Ειλικρίνηκε να πας να το πει στη γυναίκα, ότι ήταν τον άντρα σου με άλλη. Θα έλεγε κανεί ειλικρίνη είναι αυτό. Αλλά μπορεί να γίνει καταστροφικό. Έτσι δεν είναι. Θα δει: Αγαπώ αυτό το ζευγάρι. Θα το βοηθήσω να σωθεί. Όσο περνάει το χέρι μου. Θα πλησιάσω τον άνθρωπο. Να δω συμβαίνει. Θα πλησιάσω τη γενική. Να πάει η σχέση του. Θα αρχίσω λίγο. Να Με έναν τρόπο. Ο καλό ψαρά τι κάνει. Λέει ο Βαζδορόθιο: Ο καλό ψαράς ρίχνει το αγκίστρι και τραβάει το ψάρι. Για να μην κοπεί πετόνια, το χαλαρώνει λίγο. Δεν αντέχει. Το χαρώ λίγο και μόλι το λασκάρι το ξανατραβάει πάλι λίγο λίγο. Έτσι λοιπόν, λίγο λίγο διακριτικά προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι πιο καλό γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί φαινομενικά να μην βγαίνει ηλικρίνεια. Γιατί δεν τα είπα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο λόγο μου, η διάθεσή μου είναι ηλικρίνεια, εσωτερική τη καρδιά μου, των αισθημάτων μου, τη αγάπη. Αν για μένα περιφρο... έχω περιφρόνηση, του φθονό, θα πω, ελά σου πω, μην το όμως, το πείσω όμω είπα εγώ. Έτσι και έτσι έγινε. Η ειλικρίνεια δεν είναι και αυτό. Αλλά είναι πονηρία εν τέλει αυτό το πράγμα. Γιατί ήθελα να τους δείξω, ήθελα να τους προσβάλλω. Εντί, για αυτή την περίπτωση, υπάρχουν yeah. αραιντές που μα μας κάνουν και παιδευόμαστε. Παραγούμε ως χαριτινιώρια, έχουμε ειλικρίνη εθνήτητα, απλά έχουμε ευγένεια, διάκριση, διάκριση όχι με την, με την κοινωνική έννοια, το λέω. Ε, και εμείς η φτωχοί, το πνεύμα της. Βούδα, δεν έχουμε τη διάκριση για να μπορούμε να τρέφουμε, να δηλευθούμε. Πώς πρέπει να το παίξουμε τώρα; Ευγενίσι ή Λυκρίνη; Κινέζι. Κινέζι. Κοίτα. <Κινέζι. Κινέζι> Κοίτα. Κοίταξε δες Κοίταξε δες Πάλι θα επαναλάβουμε πως ε, η, η, η απλότητα και η ευγένεια δεν είναι κάτι διαφορετικά Δηλαδή εμείς πήραμε δεδομένο, ξέρετε και αυτό είναι, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, Πήρα, πήραμε δεδομένο ότι η απλότητα δεν μπορεί να ταυτιστεί με την ευγένεια. Γιατί αυτό δείχνει ότι η ευγένεια όλων μας είναι υποκριτική. Μα γιατί να μην ταυτίσει η απλότητα με την ευγένεια και όντως να έχουμε απλότητα και ευγένεια. Αυτό είναι πολύ ύποπτο. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι. Να καθαρίσουμε την καρδιά μα από την πονηρία και αληθινώς να είμαστε ευγενίσματα με του άλλου. Και να σεβόμαστε τι σχέσει μα. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ, η απλότητα και η ευγένεια κολλάνε. Εκείνο που δεν κολλάνε πολύ. Είναι η ευθύτητα και η ευγένεια. Να μπράβο. Να μπροβο. Αυτό λέω γιατί θεωρούμε ότι η ευθύτητα και η ευγένεια δεν ταυτίζονται. Γιατί, γιατί σημαίνει ότι η ευγένεια μα δεν είναι μια ευθεία πράξη, είναι μια διπλωματική πράξη. Γιατί να, μην είναι, να υπάρχει και ευθύνη και ευγένεια, Σημαίνει ότι είναι επιτεδευμένη πάλι, επαναλαμβάνω, η ευγένεια. Μια ευγένεια που είναι γνήσια, που βγαίνει από μια λεπτή καρδιά. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι να εκλεπτύνουμε την καρδιά μα. Την κάνουμε ευαίσθητη στην καρδιά μα. Και σε αυτό βοηθάει η αίσθηση των παθών μα. Ο που πονάει, και γι' αυτό τι είπαμε στην αρχή, ότι είναι ευλογία από του αγίου πνεύματο να καταλάβουμε τα λάθη μα. Γιατί αυτό γεννά μια εσωτερική συστολή, έναν πόνο, μα συγκινεί, μα συντρίβει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα νιώθουμε ότι ο Θεός μας πλησιάζει, δεν μας αποστρέφεται, μας αγαπάει. Αυτό μαλακώνει η καρδιά μας, την εκλεπτύνει η καρδιά μας. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η λεπτότητα της καρδιάς μας, της πνευματικής καρδιάς. Υπάρχει μια λεπτότητα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η λεπτότητα τη καρδιά μα, μέσα από την επίγνωση των παθών μα και όχι από εγκεφαλικέ διαδικασίε, μου έκανε, σου έκανα και διεργασίε νοητικέ που μα αλύσουν το κεφάλι για να αποδείξουμε τη δύναμή μα. Όταν λοιπόν εκλεπτική η καρδιά μα, εκ των πραγμάτων γίνεται και ευγενική η καρδιά μα. Βγάζει μια άλλη λεπτότητα. Βγάζει μια άλλη ευαισθησία. Βγάζει ένα άλλο αέρα, μια αίσθηση στον άλλον άνθρωπο. Και αυτό που εισπράττει ο άλλο άνθρωπο δεν είναι τόσο τα λόγια μα. Είναι η αίσθηση που εκπέμπουμε. Αυτό το προσέξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να, να λέει τα σκληρότερα λόγια σε κάποιον άνθρωπο, αλλά με λεπτό καρδιάς καρδιά και να τα χαίρεται και να τα απολαμβάνει και να καταλαβαίνει άλλο πράγμα. Και να λε τα καλύτερα λόγια σε κάποιον άνθρωπο, αλλά από μια καρδιά ψυχρή, τεχνή και ανάποδη και λε: Με αυτό ο άνθρωπο. Επομένω, αυτό που είναι σημαντικό είναι να εκλεπτύνουμε την καρδιά μα και τα συναισθήματά μα προ τον άλλον άνθρωπο. <Καιχε> Ε, τώρα τι λέγαμε προηγουμένως Θα πάρεις ένα μίξερ Θα βάλεις την αυτό σου μέσα Θα γίνεις κατώ φορές Και νοηθείς θα γίνει αλήφη Λοιπόν, αυτό είναι μια εκλέπτυνση Ευχαριστώ Ευχαριστώ πατέρες Αυτοί που μου ζήσει από το έχουν κάνει προγράμματα σε διάφορους τόπους, με τρόπος ζωής. Εμείς, στον κόσμο, που μας υλοπέραν. Αλλά λόγω, πώς είμαστε στον κόσμο. Okay. Πρακτικά, μας πείτε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την καθαρότητα. Κοίταξε, Θανάση μου. Πώς. Αυτό είναι ωραίο παραμύθι. Εμείς, στον κόσμο, με τα προβλήματα, κι αυτή συνεισχεία καταλαβαίνει. Είναι ωραίο παραμύθι. Ο... ο μοναχός παλεύει με τα νοε... νοητά και ο κοσμικός, ο εκτός μας, με τα αισθητά. Ίδιος αγώνα, μην παραμεθιαζόμαστε. Λοιπόν, ο καθένα έχει τη δικό του αγώνα λοιπόν και δεν μπορούμε να πούμε συγκρίσιμα. Αν θέλει κανεί, κάνει αυτό το δρόμο. Καταρχήν η θέληση. Είναι η διάθεση. Καταρχήν η θέληση να θέλει κανεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν θέλει, μην, μην χάνουμε τα λόγια μα. Το δεύτερο στοιχείο είναι να είναι σε θέση σε διάθεση να μην δικαιώνει πάντα τον εαυτό του. Και να θέτει ερωτήματα στον εαυτό του. Τρίτο, να αρχίσει να υπολογίζει και τον άλλο και να μην θεωρεί ότι είναι ο μοναδικό άνθρωπο που υπάρχει στον κόσμο αυτό που πρέπει να είναι το αφεντικό και να δικαιώνεται πάντα. Τρίτον, τέτοιο, είμαστε θέση Είμα να λέμε να ήμαρθο στο θέμα να γνωρίζετε τα λάθη μα και να ζητούμε το φαντισμό του. Αυτά τα πέντε πραγματάκια, λοιπόν, άστα στάδια. Αυτά τα πέντε πραγματάκια, λοιπόν, σιγά σιγά θα μου φέρουν ένα ύφο. Στη συμπεριφορά μου. Αν δεν δουλεύει σταθερά πραγματικά, μην δούλευτα, ε, εντάξει. Ό,τι να είναι θα βγει, ό,τι να είναι θα είμαστε. Αν όμω θα δουλέψουμε αυτά τα πραγματάκια μέσα μα, θα, άλλη... θα υπάρξει άλλο συσχετισμό στη ζωή, την προσωπική μα και με του άλλου ανθρώπου. Και οπότε θα μα φωτίσει και ο Θεό, γιατί δεν μπορούμε τώρα να πούμε τι να κάνει κανεί. Είναι τόσο πολλέ οι ζωέ μα και τόσο ποικίλε οι σχέσει μα και οι να που να θα πάρουμε να, λέμε τώρα, να γενικεύουμε πράγματα. Αλλά θα μα φωτίσει ο καλό Θεό. δεν έχω ένα που δεν έχει και σηγάζεται. Μπορεί με τη γνώση, με βιβλία με, με διάφορα άλλα ερευλία να αποκτήσει αυτή τη γνώση αλληλεγγύη, την ειρήνη, την καρά... Κοίταξε εσύ τώρα, με το ρώτημά σου στοχεύει σε δύο πράγματα. Ή να δικαιωθείς τη στις εκκλησίες ή να πεις πότε να φύγω από την εκκλησία. Μπορείς ότι να πω ότι είναι αγκρίζα από κάπου την δίνανε αυτή. Δεν είπαμε το Θεό. Από <σοίλια> τη <Αυτή> χάρη Του. Άρα <σοίλια> <σοίλια> <σοίλια> <σοίλια> <σοίλια> <σοίλια> Ή θέλεις. δεν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου με την ειδικρίνεια την προσπάθεια για αγάπη είναι να δεν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας. Συγνώμη. Δεν θέλει την αλήθεια σε cui το θεωρείτε ότι θα την επιβλήσε στους τύπους ή οτιδήποτε πάρει. Με Τι είναι με αγάπη. Είναι υποβλητικό να Τι εννοείται να σε Κοιτάξτε, ε, να το πούμε και δυνατό. Ε, το όνομα σα. Η δέσπο λέει, αν κάποιο δεν θέλει να έχει μια καθαρή ειλικρινή σχέση μαζί σου δεν θέλει να, να επιβαίνω έναν τον άλλο, είναι υποκρισία το να κρατάμε του τύπου, έτσι δεν είναι το ερώτημα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι τύποι, το θέμα είναι η καρδιά μα. Λέει, πρώτη να ρωτήσω την καρδιά μου, ποια είναι η διάθεσή μου εναντί του. Συμφωνώ, αλλά κάποιε σχέσει τη ζωή μα σε εισαγωγικά ναι, ναι δεσπίνα, καταλαβαίνω. Σου επαναλαμβάνω. Αυτό που πρώτα πρέπει να ρωτήσουμε είναι η καρδιά μα, αν έχει εμπαθή κίνηση ή αρνητική κίνηση προ τον άλλον. Ένα άνθρωπο, ο οποίος δεν με, δε με αφήνει στη ζωή του, μπορεί να με ενοχλεί και να πω τι με πέρασε, τι μα το πέρασε αυτό, ποιο είναι δηλαδή, ποια είναι αυτή. Αυτό λοιπόν είναι μια ελόχθηση καρδιά μα. Που εκ των η καρδιά μα είναι ευαίσθητη. Η ανθρώπινη καρδιά είναι και πολύπλοκη και πάρα πολύ ευαίσθητη. Σαν το φτερό στον άνεμο είμαστε. Έχουμε τέ, είμαστε τόσο ευαίσθητοι και ευάλωτοι εσωτερικά, Κανεί δεν είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Εκεί που είσαι μια χαρά στον μια κουβέντα, στραβέλο και σου αλλάζει τα φώτα. Σου χα, χαλά τον ύπνο σου. Λίγο στραβά να σε κοιτάξει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν μια συμπεριφορά τέτοιαν ανθρώπου να μην ενοχλεί στην καρδιά μα. Άρα, πριν να δω μέσα μου, τι μου άφησε αυτό το πράγμα. Εμένα με προβληματίζει. Αν μου το κάνω εγώ πριν τον άλλον. Πολύ δική η ηθύνη, αλλά το η δική σας. <χει> να σα πω σιγά σιγά λοιπόν. Το θέτω και γενικότερα, όχι μόνο αυτό που είπατε. Όταν λοιπόν ένα άνθρωπο, όταν ένα άνθρωπο. Έχω μια. Δεν, δεν, δεν με αφήνει να πάω στη ζωή του, για παράδειγμα. Αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Ή γιατί δεν με πιστεύετε. ή γιατί δεν με αφήνει να κάνω δουλειά μαζί του. ή γιατί με περιφρονεί. Η γιατί με μειώνει, ή πολλά πράγματα. Η καρδιά μου πάντω έχει κάποια αισθήματα από αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μείνει ατάραχη η καρδιά, είτε θετικά στηματα απο αρνητικά. Μπορεί να, πραγματικά να έχω αγάπη, η θετικα πολύ, θέλω να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο, με το παιδί για παράδειγμα, και την ενοχλεί όχι γιατί ε, από εγωισμό, από έναν αγαπητικό πόνο. Και βλέπω η καρδιά μου σκέφτεται θετικά. Μπορεί και η καρδιά μου να σκέφτεται θετικά μέσα από αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν που θα δω είναι να δω η καρδιά μου. Τι αισθάνθηκε, τι άφησε στην καρδιά μου αυτή η στάση αυτού του ανθρώπου. Αν λοιπόν η καρδιά μου εξισορροπήσει, σκεφτεί θετικά και δεν έχει ένα πρόβλημα, τότε αυτή είναι η ειλικρίνεια από μόνο του. Αυτό ταυτόχρονα θα μου βάλει και μια συμπεριφορά. Ποια με ενοχλεί λέξη τυπικότητα. Γιατί παραπέμπει στην, στην, στην, στην, στην τυπικότητα των συναισθημάτων. Η τυπικότητα παραπέμπει σε μια διαφορία, σε μια ψυχρότητα. Όχι. Μπορεί... Να μου μου επιτρέπει ο άλλο να μπω στη ζωή του, αλλά δεν μου αποκλεί να είμαι, ε, είμαι ζεστό μαζί του. Δεν σημαίνει ή μπαίνω στη ζωή σου ή είμαι ψυχρό. Μπορεί να είμαι μακριά από τη ζωή του, η καθημερινή να καθαρή και να είμαι ζεστό μαζί του σε απλά πράγματα. Και δεν είναι τυπικότητα αυτό. Γιατί το να πω καλημέρα είναι τυπικότητα. Το να ρωτήσω πώ είναι η τυπικότητα. Δεν είναι. Το καλημέρα. Είναι η μεγαλύτερη η πιο όμορφη κουβέντα που να ακούσουμε. Ξέρετε, πολλού ανθρώπου να έχουν να του λένε καλημέρα με καρδιά. Δεν είναι μεγάλη ευλογία όμω η ορθότητα να λέμε καλημέρα την καρδιά μα σε κάποιου ανθρώπου. Αυτό είναι τυπικό. Καθόλου, ουσιαστικότατο. Λοιπόν, το τυπικό δεν έχει κάνει με τα λόγια, έχει κάνει τη διάθεση τη καρδιά μα. Δεν μου αποκλείω η στάση του άλλου να μην είναι τυπική καρδιά μου για αυτόν. Και καρδιά μου να μην είναι τυπική είναι θετική. Λοιπόν, τα λόγια μου από εκεί πέρα θα εκφραστούν σύμφωνα με την καρδιά μου. Τι, τι θα κάνω τότε, με λεπτότητα και διακριτικότητα θα παρέμβω στο βαθμό που μου επιτρέπει. Αυτό και όχι τυπικότητα. Θα, και αυτό είναι διάκριση και σημαίνει και ταπείνωση. Γιατί είναι αγένεια να παρεμβώ παραπάνω από αυτό που μου επιτρέπει ο άλλος. Άρα ναι μεν να ενδιαφέρομαι για τον άλλο, αλλά τόσο όσο μου επιτρέπει. Αυτό κάνει και ο Θεός. Παρεβαίνει ο Θεό παραπάνω από ό,τι το, το επιτρέπουμε. Και τι σημαίνει, έχει τυπική σχέση ο Θεό μαζί μα. Εμεί δεν το θέλουμε το, το Θεό στη ζωή μα, ή το θέλουμε λίγο. Έρχεται με τη βία να μπει στη ζωή μα, ή είναι τυπικό μαζί μα. Καθόλου. Τα μέγιστα θετικό και ειλικρινή και αγαπητικό μαζί μα. Συνεπώ λοιπόν, πολλέ φορέ, όχι εσύ, Δεσποίνα, αλλά γενικότερα, τι λέμε, αφού δεν θέλει, θα είμαι τυπικό. Βγάζουμε πίκα. Βγάζουμε εγωισμό. Επειδή προσβληθήκαμε, λέμε, θα είμαι τυπικό, αφού δεν θέλει. Τυπικό σα είσαι με την έννοια να μην παρεμβαίνεις παραπάνω από ό,τι σου επιτρέπει αλλά στα συναισθήματά σου και σε εκφράσεις δεν μπορεί να είσαι τυπικός φίλος να είσαι ουσιαστικός λοιπόν θεωρούμε πως είναι μεγάλο κίνδυνο. παγιδευτήκαμε στους χριστιανισμούς μας που η αγάπη έγινε ευγένεια και υποκρισία και η, τα, και, και η, προ, και, και η προσβολή που υφιστάμεθα την καλύπτουμε με την ψύχρα των τυπικών σχέσεων και συμπεριφορών. Κανεί άλλος? Εφτάνει, φτάνει, φτάνει. Άλλη σειρά. Να συνεχίζουμε και μετά, Δέσποινα. Λίκια λοιπόν. Βράμ. Αυτά όλα, κατά κάποιο τρόπο, έχουν αντιποθεί στην, στην αντίληψή μας και στο, και στο νου μα. Δηλαδή, θέλω να πω πως όλα αυτά νομίζω πως είναι, είναι εκφάλσεις, είναι τα αποτελέσματα, όπως έγινε, είναι απόρριες. Εμείς πρέπει να κεντρωθούμε περισσότερο στην καρδιά μας και όλα τα υπόλοιπα νομίζω τα... Αβράμ, πολύ σωστά το είπες. Πολύ σωστά το είπες, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Θα έρθουμε με τον καιρό. Λέει εδώ ο Άγιος γρηγόρη ο Διάλογος και λέγεται διάλογο γιατί κάνει Διάλογος. Δεν σε τι λέει εδώ. Πολλά πράγματα νομίζονται από τους ανθρώπους ότι είναι καλά ενώ πράγματι δεν είναι. Διότι δεν πραγματοποιούνται από αγαθή διάθεση. Αυτό διακήρυξε και ο κύριο στο Ευαγγέλιο. Εάν δε οφθαλμό σου πονηρό ή όλο το σώμα σου σκοτεινών, έστε. Εάν η αιτία και η αφορμή μια πράξη είναι η τότε και όλοι οι πράξει μετά το συνεπειόν της θα είναι διαστραμμένε. Λοιπόν, όπω λέει κάπου αλλού, μην κρύνετε Μπορεί οι πράξει να είναι χριστιανικότατε. Η διάθεσή μα όμω δεν είναι ειδώλια, το Τότε οι πράξει μα αυτέ οι χριστιανικέ είναι διαστραμμένε. Καταλάβατε ότι αυτό που κοιτάει ο Θεός είναι η καρδιά μας. Αυτό που μετράει είναι ο λόγος και ο σκοπός που ξεκίνουμε κάτι. Πολλές πράξεις φαινομενικά μη χριστιανικές είναι πιο χριστιανικές αν είναι αγαθός ο σκοπός και η καρδιά μας. Υπάρχει πράξεις λέει, η οποία πράγματι επιτελείται ως καλή. Καθίσταται όμως αυτή τη αύτη, καθιστά όμως αυτή τη αύτη ο σκοπός εκείνου που την επιτελεί. Είναι καλή από το σκοπό αυτόν που την επιτελεί. Θυμήθηκε ένα περιστατικό. Κάποτε στην Αλεξάνδρεια πήγαν κάποιοι να βιάσουν κάποιους μοναχέ, ληστές. Και ξέρετε τι γίνανε. Πόρνες, ντύθηκαν, καλόγριες για να βιάσουν αυτές και να κλειδώσουν οι μοναχές. Το καταλάβατε Αυτό. Κάποτε αναφέρει κάπου ο, ο, βιο, ο βιογράφος στην Αλεξάνδρεια βήνει κάποιοι πώς λέμε, λιστές. Λιστές, σε ένα μοναστήρι για να βιάσουν τους μοναχές και να γλιτώσουν οι μοναχές οι πόρνες τη περιοχή ντύθηκαν μοναχέ για να βιάσουν αυτές. Καταλάβατε λοιπόν εμείς τα χριστιανόπουλα πόσο απέχουμε από αυτήν την καθόρτη της καρδιάς αυτές τώρα οι πόρνες ήταν παρθένες. Πώς τις ο Θεό, ένα απλό παράδειγμα, ένα χοντρό για να καταλάβουμε. Κοιτάω ο κύριο μα τι διαθέσει, εμεί όμω βιαστικά κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όχι μόνο δε πράξει εκτελούνται κατά τον τρόπο αυτό που προείπωμε, αλλά μερικοί και λόγου δεν τυπώνουν το ίδιο τρόπο. Δηλαδή καλού ή κακού, αναλόγω των προθέσεών Άρα και οι λόγοι μα, αναλόγω των προθέσεών του, είναι καλοί ή κακή, Όχι μόνο αυτό που ακούν τα αυτιά μα. Και εδώ αναφέρει ο Μάξιμος ομολογητή κάτι άλλο που είναι εντυπωσιακό, που δείχνει μια έκφραση αγάπης. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε αυτό του Μαξίμου. Την λύπη, την οποία αισθάνεται ο φθονερό δια την αξίαν σου κάποιος μπορεί να πει με φθονή κάποιο για την αξία μου. Λοιπόν, πρέπει έστω και με κόπο μεγάλο να την αποδιώξει από αυτή. Θα πεις ε, αφού με ζηλεύει, εγώ φταίω, αυτό φταίει. Θα φροντίσει να την εσύ θα φροντίζεις την με οποίο τρόπο Διότι ο φθονηρός θεωρεί συμφοράντου το προτέρημά σου Δια τον οποίο σε φθονεί Και τι να αυτή εγώ, τι να κάνω Θα κάποιος θα μπορούσε να πει Δεν δίνασε δε κατά άλλων τρόπων Να την αποδιώξει παρά από κρύπτον το προτέρημά σου και υπάρχει κάτι που φθώνει ο άλλο, κρύψτε το, μην το δείχνει, μην το προκαλεί πρόβλημα. Αλλά εμεί τι κάνουμε για να σταθούμε πιο καλά, ακόμη πιο πολύ το βγάζουμε στη φόρα. Δηλαδή το κάνουμε να σκάσει ο άλλο. Αυτή η κίνηση δεν είναι εσωτερική άσκηση. Αν κανεί αισθάνεται αυτό το πράγμα, θα μπορεί στα μάτια του κόσμου να δικαιώνεται. Τον καημένο, τον φθόν. Τι να κάνει κόσμο και αυτό, στις ζυγιάριδε είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όμω μέσα στην καρδιά μα, τι... ή θα. Ε, θα ενθαρρύνω ακόμη το φθόνο του άλλου, βγάζοντα περισσότερο επιτυδευμένο το χάρισμα ή το προτέρημα που μπορεί να μου ο Θεό. Και αυτό είναι χείριστη αμαρτία. Γιατί θα κάνω, θα προσπαθώ, χωρί να ξέρει ο κόσμο τι γίνεται, μόνο ο Θεό να γνωρίζει, με διάκριση να συστήλω το προτέρεμα να μην φανεί, για να αναπαυτεί ο αδελφό μου. Αυτό δεν είναι άσκηση χριστιανική, δεν είναι φιλανθρωπία, δεν είναι λιμοσύνη, δεν είναι αγιότητα. Τι νομίζετε, θανάσιμο. Και ο κοσμικό μπορεί να το κάνει. Πρέπει να σε ασκητήσει το κάνει. Αφού. <laughs> Εάν όμω λέει το προτέρημα αυτό ωφελεί πολλού, μεν τον φθενό δεν λυπεί. Μπορεί όμω το προτέρημα αυτό να ωφελεί πολλού και πρέπει να εκδηλωθεί. Αλλά κάποιον στο δημιουργεί πρόβλημα. Τι κάνουμε τότε, Σι τι πρέπει να προτιμήσει και για ποιο να διαφορήσει. Δε στην τη λέω, Άγιο Μάξιμο. Είναι βεβαίω αναγκαιότερη η ωφέλη των πολλών. Αλλά και κατά δύναμη, κάντο, ναι, αλλά και κατά δύναμη ταυτόχρονα, να μην αδιαφορήσεις δια τοφθονερών. Με ποιον τρόπο. Ώστε να μην καταστραφεί και αυτός εξαιτίας του πονηρού του πάθους. Θα μυθείς δε όχι εναντίον του αλόγου και προσωπού πάθους, εκείνο πρέπει να φανεί να το πολεμήσεις, αλλά εναντίον του δυστυχούς πάσχοντος. Με ποιον τρόπο. Με, ενώ θα, θα, θα, θα, θα θεραπεύεις τους πολλούς δια του σου, ταυτόχρονος δε με ταπεινοφροσύνη θα τον θεωρεί καλύτερο από σένα. Παντού δε και πάντοτε. Και σε κάθε περίπτωση να τον προτιμά. Ενώ θα εκτελούσε το χάρισμα για να μην <coughs> λυπηθεί ο άλλο, θα του δείχνει ταπείνο και θα τον προτιμάς στι υπόλοιπε συνέργειε. Όπω μια μάνα, για παράδειγμα, η γυναίκα. Πόσο τα καταλαβαίνει καλύτερα από του άντρε αυτά τα πράγματα. Τι άλλο αισθητήρει η γυναίκα σε αυτά τα πράγματα. Αυτά που είπαμε προηγουμένω. Πιο δύσκολα καταλαβαίνει άντρε από τι γυναίκε. Ποιο αυτά. Μια γυναίκα για παράδειγμα που έχει ένα παιδί τριών χρονών και γεννήσει ένα άλλο Δεν θα ζηλέψει. Τι κάνει η μάνα, η σωστή μάνα Δεν μπορεί να γνωρίσει τη μητρότητα και το παιδί θα τασει και θα το φροντίσει. Αλλά ταυτόχρονα θα δείχνει πιο πολύ φροντίδα για το άλλο για να μην ζηλέψει. Θα δείξει το ένα και θα χαϊδεύει το άλλο, θα το πενεύει, θα το κάνει. Ε, αυτό το πράγμα είναι. Αλλά η μάνα είναι μάνα. Έχει συνέστημα πραγματικό Εμεί τι κάνουμε. Επειδή έχουμε εγωισμό και θέλουμε το δικό μα, αλλιώ λειτουργούμε. Λοιπόν, και θα δώσει το χάρισμα, αλλά και θα χαϊδέψει τον άλλο. Θα τον προτιμήσει, θα τον ενθαρρύνει, τον πει ωραία λόγια. Θα τον παραμυθιάσει, το έχει ανάγκη. Δεν μπορεί αλλιώ για να πολεμήσει το πάθο του. Έτσι λοιπόν, αυτή η σκηνή μου έρχεται. Η μάνα που μπαίνει με το παιδάκι από το νοσοκομείο, μόλι γέννησε και το παιδί που έκαθαι και ζηλεύει. Και αμέσω το αφήνει και χάνει και όλα στο άλλο παιδί και δείχνει πιο πολύ την αγάπη. Αυτό το πράγμα. Των φθονερών πάλι που δοκιμάζει. Τον φθόνο πάλι που δοκιμάζεσαι εσύ θα τον αναχαιτήσεις. Πώς. Με ποιον τρόπο. Κάποιος μας φθονεί. Πώς θα τον αναχαιτήσουμε. Με το να λέμε πόσο με αδικεί ο άλλος. Πόσο με φθονεί ο άλλος. Και μέσα από αυτό να δικαιώνομαι. Και να κάνω κουτσομπολιά και κατακρίσεις. Άλλο πράγμα θα κάνω. Τι. Όταν χαίρεσε διώσα αχαίρετη ο φθονούμενος. Από εσένα. Και όταν λυπήσε μαζί με τον φθονούμενο από εσένα. Διόσα τον λυπούν. Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεις τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου. χέρι με τα χαιρώντων και κλαίει με τα κλεόντων Όταν λοιπόν ο άλλος αισθανθεί ότι γίνεσαι ένα μαζί του και συμμετέχει στη ζωή του και η χαρά του γίνει η χαρά σου και η λύπη του λύπη σου ασφαλώς αυτός ο άνθρωπος θα αρχίζει να απορρίπτει το φθόνο και θα ερηνεύσουμε. Αυτά. Θυμάμαι Γιώργο, ε Θυμάμαι. That's λοιπόν, η επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, επειδή την επόμενη είναι την 3η, την 28η Οκτωβρίου και είναι όλα όχι, δεν έχουμε ομιλία, την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε είναι Νοέμβριος 3, Νοεμβρίου Δευτέρα, από εδώ και πλέον ξεκινούμε δευτέρ, 9 η ώρα, 9 η ώρα. Δευτέρα, 9 η ώρα, από εδώ και εφ' εξής.